23 Δεκάτου του 15 το Δημοτικό Συμβούλιο oh yeah. κατά πλειοψηφία ε, ψηφίσε πέρα από την αύξηση ε, των τελών καθοριότητων φωτισμού και, κάποιε, και κάτι άλλο και τον φόρο τον, του, του, το, τον φόρο ε, Τα καταστήματα τουριστικών ιδών Για, το, για να, να θυμίσω ένα τέλος ε, ε, τουριστικής ανάπτυξη το οποίο ε, είχαμε προσφύγει στην ε, αποκεντρωμένη διοίκηση και ο οποίος ε, δεν πέρασε τότε ε, άλλο μαζί, τέλος ήταν αυτό να θυμίσουμε το άλλο τέλος ήταν για να μην ανταποδοτικό, ανταποδοτικό νομίζω ανταποδοτικό ναι, τέλος, έτσι. Ένα, ναι, ένα τέλος ανταποδοτικό το οποίο ε, το απέριψε για την αποκεντρωμένη διοίκηση ναι. και το οποίο, το οποίο δεν ισχύει πλέον τώρα ε, εκείνη, σε εκείνη τη συνέδριαση ε, έγινε ε, πήρε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο ε, επί των τελών εκρειδομένων λογαριασμών το 0,5 yeah. να το πούμε πιο απλά είναι αυτό το τέλο, το οποίο πληρώνουν εδώ και χρόνια ε, τα εστιατόρια, οι καφετέρειες ε, και είναι 0,5% και, και τα κέντρα διασκέδασης το οποίο είναι 5% 100. αυτό έχει δικαίωμα με το νόμο ε, με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να το αντεκτείνει σε καταστήματα τουριστικών ειδών, ειδών λαϊκής τέχνη, ναι. ανθιμίων δώρων, νοικιά σκαφών, αναψυχή κτλ. Αυτή την απόφαση πήρε για πρώτη φορά. Ήταν παλιό νόμο που ίσχυε το, η πρόεδρε. Το ο έτσι? Νόμος είναι που ισχύει, είναι του 1980. Ναι. Ναι. Ε, και τον ενεργοποίησε τώρα η Δημοτική Αρχή με την, κατα... με την κατάργηση του διφοδόου ουσιαστικά, μετά την κατάργηση. Προφανώ ναι, ελπίζοντα ναι. να λειτουργήσει ισοστοθμικά. Η αλήθεια είναι ότι αυτές και αυξήσεις τελών τα οποία ε, ψήφισε ήταν για να καλύψει τα από ό,τι είπαν και στο Δημοτικό Συμβούλιο να καλύψουν τα, τα, τα, τα χαμένα έσοδα που είχαν από το Διφοδό. Ε, βέβαια, ε, να πούμε ότι ναι, ο νόμος αυτός ίσχυε από το 1980 το οποίο δίνει δικαίωμα με απόβαση Δημοτικού Συμβουλίου δεν, ε, να... Να, να μπουν αυτά τα τέλη, το 0,5%. Μέχρι τώρα ουδέποτε είχαν, είχε ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να, αυτό τα, να μπει αυτό ναι. το τέλος. τέλος. Ναι. Ναι. Όπως και στους Καμία Δημοτική ναι, Αρχή ό, από τι προηγούμενε. Ναι. Εάν ναι. κατάλαβα καλά κάποιοι το πλήρωναν και τώρα έκανε επέκταση σε άλλες ναι. κατηγορίες... Ακριβώς. Ναι. Το πλήρωναν τα εστιατόρια καφετέρες, τα, ναι. τα γεωνομικού ενδιαφέροντος mm -hmm. και έγινε επέκταση για πρώτη φορά... Και σε άλλα καταστήματα. Όπως, ποια καταστήματα... Καταστήματα τουριστικών ύπων, ειδών λαϊκής τέχνης, ειδημίων και δώρων, ενοικιάσεις σκαφών αναψυχής ε, τα σπορ δηλαδή στην παραλία, ειδών ε, ε, που χρησιμοποιούνται στη θάλασσα, ε, ε, ε, ενοικιάσεις αυτοκινήτων, μοτοβουδηλάτων mm -hmm. σε αυτά, δηλαδή όπως λέμε σε τουριστικά καταστήματα. Mm -hmm. Εδώ υπάρχει ένα θέμα με τα, με τα τουριστικά καταστήματα, γιατί όταν, όταν κύκει ο νόμος Τότε, όπως θα θυμούνται οι παλαιότεροι, υπήρχε ένα σήμα του ΕΟΤ που έδινε σε αυτά όλα τα καταστήματα και τα χαρακτήριζε τουριστικά. Αυτό δεν ισχύει τώρα. Εδώ θα, εδώ θα έχουμε τα προβλήματα με την εφαρμογή του νόμου. Και για τον λόγο αυτό, από ό,τι γνωρίζω και με μία έραγμα που κάνουμε τους συναδέλφους, ε, συναδέλφους μας του Εμπορικού Συλλόγου Άλλων Τουριστικών Περιοχών, σχεδόν ποθενά δεν έχει εφαρμοστεί, δεν έχει επεκταθεί αυτός ο νόμος. Γιατί είναι δύσκολο στην, στην εφαρμογή του. Επειδή είναι επί των ακαθαρίστων και δεν μετακυλείται στο επειδή πελάτη. Επειδή είναι επί των καθαρίσουν, είναι δύσκολο να χαρακτηρίσει το ένα τουριστικό κατάστημα Α, ναι. και ποιο δεν είναι. Mm -hmm. είναι. Είναι δύσκολο.